και ξεκινήσαμε με βιβλία Πάμε στην κυρία Κατερίνη Κεράστα, η οποία είναι συντονίστρια του Future Library και είναι υπέθυμη του προγράμματος αναζήτηση, ε, αναζήτησης εργασία με αρωγό τη βιβλιοθήκη ε, Λιβαδιάς Η κυρία Κεράστα είναι μαζί μας Καλησπέρα ε, Γεια σας Καταρχή... ε, Ευχαριστώ για την πρόσκληση Εμείς σας ευχαριστούμε γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project αυτό που ξεκινήσατε Καταρχήν τα είπα όλα σωστά Πρώτα απ' όλα με συντονίστε εσείς στην Ελλάδα για το Future Library, έτσι και συγκεκριμένη περιφέρεια. Mm -hmm. Ωραία. Έχει ε... ξεκινήσει από εκεί κιόλας πιλωτικά το πρόγραμμα για την αναζήτηση εργασία με αργό τις βιβλιοθήκες ε, της... Ε, ναι, ακριβώς αυτό πρόκειψε πέρυσι το πρόγραμμα, όταν μέσα από το πρόγραμμα Future Library και μέσα τη δράση Δίκτυο Πρωτοπόρων Υπαλληλών ε, ζητήθηκε στο τέλος του έτους, αφού είχαμε εκπαιδευτεί σε μια σειρά ε, για παράδειγμα για ηγεσία, πράσπιση βιβλιοθήκων και διαχείριση έργων, μας ζητήθηκε στο τέλο του έργου να προτείνουμε κάποια υπηρεσία που δεν υπήρχε στις ελληνικές βιβλιοθήκες ως τώρα. Mm -hmm. ε, εγώ προτείνω αυτό ξεκινώντας από το ότι η βιβλιοθήκη ήδη παρέχει κάποιες υπηρεσίες ανάλογες που όταν όλες μαζί τις συνδυάζομαι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε πραγματικά τον κόσμο και στην αναζήτηση εργασία mm -hmm. Δηλαδή, παράδειγμα, η βιβλιοθήκη έτσι κι αλλιώ προσφέρει υπηρεσίε. Είναι φορέα διαβίου μάθηση, έχει βιβλία, έχει τεχνολογική υποδομή και βέβαια είναι ένα δημόσιο χώρο προσβάσιμο σε όλου. Mm -hmm. Αν λοιπόν όλα αυτά τα μαζέψουμε μαζί με μια εξειδικευμένη γνώση πάνω στην αγορά εργασία, σίγουρα μπορούμε να προσφέρουμε αρκετά στον κόσμο. Και σκεφτήκατε ένα από τα προβλήματα που είναι. Το, το βασικότερο Εξαιρετικά επίκαιρο και που πονάει όλο τον κόσμο Δεν υπάρχει κανείς σήμερα που να μην πονάει με κάποιο τρόπο από αυτό Είτε άμεσα είτε έμεσα από κάποιον φίλο Είτε από το γυναικό του περιβάλλον ναι. ε, Λοιπόν, μέσα από το Future Library λοιπόν ξεπήδησε αυτή η ιδέα από εσάς Και βέβαια ναι. η, το πρόγραμμα ξεκίνησε Πότε πέστε μας λίγο ε, Ξεκίνησε 9 Απριλίου Αφού βέβαια προσωπικό των βιβλιοθήκων και εθελοντές είχαν εκπαιδευτεί από ειδική εταιρεία που γνωρίζει την αγορά εργασίας, ξεκίνησε λοιπόν 9 Απριλίου, κάθε τρίτη στις βιβλιοθήκες ε, Λιβαδιάς, Χαλκίδας, Αταλάντης και Ιτέας, ε, γίνονται σεμινάρια ε, πάνω στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα, ας πούμε, τεχνικές αναζήτησης ποια είναι τα εργαλεία. Ε, οι κλασικοί τρόποι πως να φτιάχνουν ένα βιογραφικό ή μια συνοδευτική επιστολή όμως όχι πλέον τόσο απλοϊκά, πρέπει να γίνεται με στρατηγική, με όραμα ε, και πολλή προσπάθεια, δηλαδή η αγορά έχει αλλάξει τόσο πολύ πια στην εργασία. που δεν ισχύει τίποτα από αυτά που ξέραμε παράδειγμα, πριν πέντε χρόνια. Ο γνωστός του γνωστού, ας πούμε, πλέον δεν... Είναι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα πια αυτά είναι αρκετά μικροφθύσεις. Γιατί παλιότερα Και... ήταν αυτός ο μόνος τρόπος, ένας από τους ε... το δημοφιλέστερους τρόπους να βρούμε δουλειά. Ναι. Ε, σήμερα, μην θυμάται ότι η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη, Πέρα. οπότε πρέπει εμείς ω άνεργοι να κυνηγήσουμε τρόπους να βρούμε δουλειά. Γιατί εκείνος που θέλει εργαζόμενα και αλλιώς να έχει να διαλέξει ανάμεσα σε χιλιάδες κόσμου. Είναι, είναι εύκολο, εύκολο για αυτό. Βέβαια. Εμείς τι κάνουμε. Εμείς πρέπει να γίνουμε ξυπνότεροι, ε, να γίνουμε Ακριβώς. καλύτεροι από τους συνυποψηφίους μας, γιατί κάποιοι ε, θα επιλεγούν και πάλι. Ή ε, να αναδείξουμε τα θετικά που έχουμε. Mm -hmm. Όμως θέλει προσπάθεια. Ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, ούση. το οποίο από ποιους, ε, από ποιους έρχεται σε πέρας, δηλαδή ε, ποιοι διδάσκουν σε αυτά τα σεμινάρια Σε αυτά τα σεμινάρια διδάσκουν οι υπάλληλοι δομιουργιστικών και όσοι συμμετείχαν σε ειδική εκπαίδευση mm -hmm. ε, ε. Επειδή το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, θα θέλαμε κάπου εκεί να ξαναμιλήσουμε για να μα πείτε τι έγινε με αυτό το Μαι, πρόγραμμα. Σίγουρα θα έχουμε κάποια πράγματα να πούμε τότε, θα έχουν μαζευτεί εμπειρίες. Ε, Και αν έχετε και αποτελέσματα, θα ήταν ακόμη καλύτερο. Και βέβαια, αν θα συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα, γιατί οι βιβλιοθήκε, ναι, έχουν μέσα βιβλία και φέρουν τον πολιτισμό, αλλά μπορούν να περιέχουν και άλλα πράγματα όπω. Ε, ε, ακριβώ, ακριβώ. Και ε, πιστεύω ότι πρέπει να δείξει βιβλιο, η κάθε βιβλιοθήκη ε, την ευαισθησία προ τι κοινωνικέ ανάγκε. Mm -hmm, βέβαια. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Κεράσκα. Και εγώ ευχαριστώ. Και βέβαια συγχαρητήρια για το έργο σα και βέβαια και σε όλου του υπόλοιπου βιβλιοθηκονόμου που έχετε συνεννοηθεί. Εμείς είμαστε όλοι μαζί, δεν έχει. είναι έργο ενός, είναι όντως. Βέβαια, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Συνεχίζεται λοιπόν το πρόγραμμα να αναζήτηση εργασία με αργότερες βιβλιοθήκες στο πλαίσιο του Future Library. Εμείς προ το παρόν πάμε σε διαφημίσει και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.